Στις τέσσερις προηγούμενες εκπομπές χρησιμοποίησα ένα τέγνασμα το οποίο στην δική μου επιλεκτική μνήμη συνδέεται με τον Καβάφη. Είναι γνωστός ο κύκλος πειμάτων του αν και είναι διασπαρμένα κύκλο τα θεωρώ που ξεκινάν με τον τίτλο «Μέρες». Μέρες του 1911, Μέρες του Τάδε, Μέρες του Δίνα. Αυτό το τέγνασμα μου φάνηκε επαρκές ώστε να αναμίξω Σχόλια τα οποία εκτιλήσονται σήμερα και σχόλια τα οποία αφορούν γεγονότα του παρελθόντος αλλά και τον τρόπο με τον οποίο γεγονότα του παρελθόντος ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν τότε και εκεί. Ο λόγος για τον οποίο επεχείρησα αυτή την ανάμιξη την οποία θα επιχειρήσω ξανά και ξανά στη ροή των εκπομπών ένα είδο σκεπτικού α πούμε θα εκτεθεί τώρα. Ο Άρνολτ Τφάιχ είπε μια μέρα πως τα αποσπάσματα ενός εγχειριδίου για τους κατοίκου των πόλεων του Μπρέχτ τα τελευταία του τα χρόνια βρέθηκαν πρικισμένα με μια καινούρια σημασία. Κατά τη γνώμη του παρουσιάζουν την πόλη τέτοια που τη νιώθει ο μετανάστης σε ξένη χώρα. Αυτό είναι σωστό. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οποιοδήποτε μάχεται για την υποεκμετάλλευση τάξη είναι μετανάστης στην ίδια τη χώρα του. Για τον οξυδερική κομμουνιστή, η τελευταία έκφανση της πολιτικής του δραστηριότητας στη δημοκρατία της Βαϊμάρης σήμαινε μια άτυπη μετανάστευση. Ο Μπρέχτ έτσι το κατάλαβε. Αυτό μπορεί να υπήρξε το άμεσο κίνητρο της συγγραφή του εν λόγο κύκλου. Η άτυπη μετανάστευση ήταν πρόγευση τη αληθινής. Ήταν επίση η πρόγευση τη παρανομία. Βάλτερ Μπένιαμιν «Δοκίμια για τον Μπρέχτ», μετάφραση Νίκος Κολόβος. Τον Φεβρουάριο του 1933, αμέσω μετά την πώληση του Reichstag, που σήμανε και το τυπικό τέλο τη Δημοκρατία τη Βαϊμάρη, ο Μπρέχτ εγκαταλείπει τη Γερμανία και το στυλ δουλειά που είχε υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια. Τα λέρ, τι Καθ' όλη τη διάρκεια τη δεκαετία του 30, θα εργάζεται στην εξορία, αν και σε ευρωπαϊκό ακόμη έδαφο. Θα εργάζεται δίχως να αποχωριστεί βασικού συνεργάτε του αλλά και δίχως να μπορεί να προϋποθέσει πια το εκπαιδευμένο στο πειραματικό θέατρο κοινό της Βαϊμάρης. Ανεβάζει τα έργα του όπου και όπως μπορεί. Χρησιμοποιεί και κατά νάγκη ερασιτέχνες ηθοποιούς. Η δουλειά γίνεται πιο άμεση, προσιτή, πρακτική. Το φάσμα του φασισμού την αναδιαμορφώνει. Την ίδια περίοδο ο Μπρέχτ αναστοχάζεται και για πρώτη φορά κωδικοποιεί τις ιδέες του. Η αποξένωση ή το παραξένισμα, «Verfremdung», η χειρονομία, «Gestus», εμφανίζονται σε δοκίμια του 1935-1938. Η θεωρία του επικού θεάτρου συγκροτείται ενώ βαθμιδόν εκλείπουν οι δυνατότητες να υλοποιηθεί. Την πρώτη χρονιά εξορίας του Μπρέχτ στη Δανία, ο Έρβιν Πισκάτορ διεύθυνε το ΜΟΡΤ, μια διεθνή επαναστατικών θεάτρων, α πούμε, με έδρα τη Μόσχα, και εντεταγμένη σε ευρύτερο σχέδιο τη Κομιντέρνη για τις τέχνε. Υπήρχαν ανάλογε διεθνεί για του συγγραφεί, για τον κινηματογράφο κλπ. Καλεσμένο του Πισκάτορ στη Μόσχα το 1935, ο Μπρέχτ δέχτηκε εισηγήσει για σύντομα σκέτ, φτηνέ παραγωγέ, κατάλληλε για τεχνικού θειάσου που θα αποτύπωναν όψεις της καθημερινότητας στη ναζιστική Γερμανία. Ταυτοχρόνως, ο Πισκάτορ σχεδίαζε την παραγωγή αντιναζιστικών προπαγανδιστικών τενιών. Δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο. Αλλά στην πραγματικότητα, ο χρόνος είχε ήδη χαθεί. Παρά το ότι η αβάνγκάρντ δεν είχε πλήρως εξουδετερωθεί και ο Μπρέχτ ήταν σε διαρκή επαφή με τον Αιζενστάιν και τον Τρετιακόφ, μεταξύ άλλων, τίποτα δεν υλοποιήθηκε στη Σοβιετική Ένωση. Αντιθέτω, το 1936 καταγγέλθηκαν οι Αιζενστάιν και Σωστακόβιτ ω φορμαλιστέ. Το 1938 σφραγίστηκε το θέατρο του Μέγερχολντ. Ο Λούκατ απεκύρισε με πύρινα άρθρα το ρεπορτάζ, το μοντάζ και οτιδήποτε απέκλεινε από τον υγιή ρεαλισμό του 19ου αιώνα. Άρχισαν οι συλλήψει. Ο κομμουνιστή Πισκάτορ. Διέφυγε στο Παρίσι. Το ρεκβίγιο για τον Λένιν, που είχαν συμφωνήσει να συνθέσουν οι κομμουνιστέ Μπρέχτ και Άισλερ, το συνέθετε τώρα το καθεστώ. Θα μπορούσε ίσω να ανασυγκροτηθεί το ΜΟΡΤ ή κάτι ανάλογο, διάχυτο έστω, πλέγμα δράσεων μάλλον παρά οργανισμός, στη Γαλλία, όπου το λαϊκό μέτωπο είχε πάρει απόλυτη πλειοψηφία στι εκλογέ του Ιουλίου του 1936, ή στη δημοκρατική Ισπανία που από τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς μαχόταν κατά του Φράνκο. Στο Παρίσι, στο καμπαρέ πολιτικών εξόριστων Δι Λατέρνε, είχε φτάσει ο βούλγαρος σκηνοθέτη Ζλάταν Ντούντοφ, που είχε σκηνοθετήσει κιόλας το Κούλε και τη Μάνα. Έγραψε στον Μπρέχτ, στη Δανία, ζητώντας ένα σύντομο έργο, στρατευμένος στην υπόθεση της Ισπανικής Δημοκρατίας. Προέκυψαν τα τουφέκια της Σενιώρα Καράρ με πρωταγωνίστρια την Έλενα Βάιγγελ, που έσπευσε από τη Δανία. Όμως η παλιά ιδέα για τα σύντομα, αμέσου χρήσεως σκέτς δεν είχε λησμονηθεί. Έτσι, πριν καν ξεμπλέξει με τα τουφέκια, ο Μπρέχτ, και προποθέτοντα το ίδιο βασικό σχήμα Ντούντοφ παράσταση στο Παρίσι, άρχισε να γράφει τα μονόπρακτα που θα συγκροτούσαν το «Τρόμος και αθλειότητα» του Τρίτου Ράιχ. Στην πρώτη μορφή του, Πρεμιέρα 21 Μαΐου 1938 και υπό τον αρχικό τίτλο 99% η αναφορά στο ποσοστό που έλαβε ο Χίτλερ στις εκλογές του Μαρτίου 1936 το έργο περίεχε 8 σκηνές μόνο. Συν το χρόνο τα σκέτς πολλαπλασιάστηκαν. Ο πρόλογος είχε μορφή μπαλάντα την παραθέτω στη μετάφραση της Αγγέλλας Βερικοκάκη. Όταν τον πέμπτο χρόνο ακούσαμε ότι αυτός που λέει πως είναι θεόσταλτος, είναι πια έτοιμος για τον πολεμό του, ότι σφυριλατημένα είναι τα τάγκς, τα τουφέκια, τα καράβια και ότι στα υπόστεγά του έχει αεροπλάνα τόσα που αν διατάξει να υψωθούν θα σκοτεινιάσει ο ουρανός, αποφασίσαμε να δούμε γύρω μας. Τι σώοι ανθρώπους, τι σώοι λαό, σε ποια κατάσταση και με ποιε σκέψεις θέ να καλέσει κάτω από τη σημαία του. Κάναμε επιθεώρηση. Πριν από κάθε σκηνή, εισαγωγικοί στίχοι παρουσίαζαν το θέμα. Η μουσική για τον πρόλογο και τις μικροεισαγωγές ήταν του Πάουλ Ντεσάου, που πρώτη φορά συνεργαζόταν με τον Μπρέχτ. Έτσι αναλύθηκε πρισματικά ένα 24ωρο στη ζωή του κυρίου Τάδε. Καθένα από αυτά τα σύντομα σκέτ αποδεικνύει ένα πράγμα. Με ποια ανελαίει τη δύναμη, το καθεστώς του τρόμου που περιφανεύεται στους λαούς ότι είναι το Τρίτο Ραϊχ, βάζει με τον εξαναγκασμό όλες τις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους κάτω από την κυριαρχία της απάτης. Η ένορκη κατάθεση στο δικαστήριο είναι ψέμα. Η επιστήμη, η οποία διδάσκει θεωρήματα που η εφαρμογή τους δεν επιτρέπεται, είναι απάτη. Αυτό που λέγεται φωναχτά στην κοινή γνώμη είναι ψέμα και αυτό που λέγεται ψιθυριστά στο αυτή εκείνου που πεθαίνει είναι ακόμη ένα ψέμα. Είναι ένα ψέμα που συγκεντρώνεται θαρής με υδραυλική πίεση σε αυτό που οι σύζυγοι έχουν να πουν στο τελευταίο λεπτό της κοινή του ζωής. Η μάσκα που η ίδια η ελεημοσύνη φοράει όταν ακόμη τολμά να δώσει ένα σημείο ζωή, είναι ψέμα. Βάλτερ Μπένιαμιν, Δοκίμια για τον Μπρέχτ Μετάφραση Νίκος Κολόγος. Δεν ξέρω με τι θα ισοδυναμούσαν σήμερα αυτά τα μονοπράκτα. Θα ήσαν κατά πάσα πιθανότητα σε πρώτο επίπεδο και αξιοποιώντα την πρακτική του μοντάζ που ανέπτυξε ο Μπένιαμιν «Δεν έχω τίποτα να πω, μόνο να δείξω» έλεγε. Θα ήσαν λοιπόν μίξεις δεδομένων υλικών. Από διαφημίσεις, τηλεοπτικά σύριαλ, δελτία ειδήσεων, συνεντεύξεις σε περιοδικά, πεζογραφία μιας χρήσεως, πάνελ πλάνα από το Διογέννης Παλάς, στι τελετές της Ολυμπιάδας και το Μέγαρον Πλάς, δημοσκοπήσεις και στοχασμούς για τα πιπίνια, τι κόρες μας δηλαδή, πλάνα από τεκίλα πάρτι, debate και αναλύσεις για το χρηματιστήριο, τον οπτικοποιημένο αισμό εν ολίγης, που από το 1985 συμβατικά, ας το πούμε, και ως χθε, συγκρότησε την επιφάνεια και συνεπώ την ουσία του lifestyle. Οι μίξει αυτέ θα μπορούσαν να συναρμόζονται και να αλληλοσυσχετίζονται, όπως και τα μονόπρακτα του Μπρέχτ, πάνω στον καβά μιας μπαλάντας. Όταν συμπληρωθήκαν 25 χρόνια, μας είπανε πως δεν μας μένει πια καιρός. Και η ζωή μας σαν τα αλωτεινά τα χιόνια έξαφνα ήταν. Φοβισμένος ήρφετός, οι χθεσινές παρέες, κόμπος στο λαιμό η αγάπη. Μα πριν ξεκινήσουμε τον πόλεμο, με τα παιδιά μας, και αποκτήνοθουμε επίσημα, μήπω και μας ελεηθούν τα αφεντικά, Μήπω και άφεση μας δώσουν για το κρίμα να πάρουμε όσα μας δίναν δανεικά, ενώ ήταν δικά μας, είπαμε, ας δούμε, πώς καταντήσαμε όλα αυτά να τα δεχτούμε. Αυτό το έργο θα μπορούσε να ονομάζεται απλούστατα «Τρόμος και αθλειότητα του lifestyle». Θα είναι ένα από τα νήματα που θα προσπαθήσω να εκτηλίξω στη ροή αυτών των εκπομπών. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.